Κεφάλαιο Δέλτα, Σελίδα 721 Στοιχη 1-6 Πώ αντιλαμβάνεται ο Παύλο των Αποστολικών του Καθήκων. 1. 6 πω αντιλαμβανεται ο παυλο το αποστολικό του καθηκων 1 επειδη δεν το έργο μα και η διακονία μα είναι τόσο ένδοξα, δι' αυτό έχοντα την διακονία αυτήν όχι από τα κατορθώματά μα, αλλά από το έλεο που μα έδειξε ο Θεό, δεν αποκάμνομαι όσου πειρασμού και αν υποφέρομαιν. 2. Αλλά πυρνήθημεν όλα εκείνα που οι άνθρωποι τα κρύπτουν, διότι εντρέπονται να τα φανερώσουν. Και δεν συμπεριφερόμεθα με πανουργίαν, ούτε νοθεύομεν με ξένα διδασκαλία των λόγων του Θεού, αλλά με τη φανέρωση της αληθείας συσταίνομαι τον εαυτό μας εις κάθε άνθρωπον που έχει συνείδησιν και είναι η θέση να κρίνει ορθώ. Έχομεν δε και μάρτυρα της ειλικρινίας μας των Θεών. Τρία. Εάν δε το Ευαγγέλειό μα είναι και σκεπασμένον και κατανόητον, είναι σκεπασμένον ει εκείνου που ένα κατηστερηματική των τυφλόσος παραμένουν στην απώλεια. 4. Μεταξύ αυτόν ο Σατανά, ο οποίο είναι Θεό και άρχον του αιώνα αυτού που προηγείται τη Δευτέρα Παρουσίας, ετύφλωσε τα Διανία των Απίστων, για να μην λάμψει αυτού ο φωτισμό του Ευαγγελίου, το οποίο κηρύττει την Δόξα του Χριστού, ο οποίο είναι η εικόν του Θεού. 5. Λέγω ότι το Ευαγγέλιο κηρύττει την δόξαν του Χριστού, διότι με αυτό δεν κηρύττω με τον εαυτό μας, ούτε δοξάζομαι τον εαυτό μας, Αλλά κηρύττω με τον μένη Ιησούν Χριστόν ω Κύριον και δεσπότιν, τους εαυτούς μας δε δούλου ειδικού σα δόξαν του Ιησού. 6. Κηρύττω μεν δε αποκλειστικό και μόνον προς δόξαν του Χριστού. Διότι ο Θεός, ο οποίος κατά τη δημιουργία του κόσμου διέταξε από το σκότος να λάμψει φως, αυτός και τώρα έλαμψεν στις σκαρδία μας, όχι μόνο για να φωτιστώμενοι εμεί, αλλά και για να μεταδοθεί διαμέσου η μόνο φωτισμός που προέρχεται από την γνώση της δόξης του Θεού, η οποία δόξα εφανερώθη διαμέσου του προσώπου του ενανθρωπίσαντος Χριστού.